Στο είχε 12-26, Δευτέρα ομιλία του Πέτρου, νέα προτροπή με Τάνιαν. 12. 26 δευτερα ομιλια του πετρου νεα προτροπη με 12 οταν δε είδε ο Πέτρο το πλήθο αυτό, έλαβε τον λόγο και είπε προ τον λαό: Άνδρες Ισραηλίτε, γιατί θαυμάζετε για την θεραπεία του ανθρώπου αυτού, και γιατί έχετε καρφώσει τα μάτια σα ει εμά, ω αν με η δική μα δύναμη ή λόγω τη ευσεβία μα να έχουμε κατορθώσει το να περιπατεί ούτος. 13. Ο Θεό του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ο Θεό των προγόνων μα εδόξασε τον Μεσσίαν Ιησούν, ο οποίο για τις συνανθρωπήσεω έγινε πιστό και αφοσιωμένο δούλο του. Αντιθέτω όμω, συ παρεδώκατε αυτόν για να σταυρωθεί και τον ειρνήθετε μπροστά στον πιλάτων, όταν εκείνο απεφάσισε να τον αφήσει ελεύθερον ω αθώων. 14. Ενώ δε ο ιδωλολάτρη αυτό ανεγνώρισε την αθωότητά του, συ αρνηθήκατε των κατεξοχήν και μοναδικών, άγειων και απολύτω και δίκαιων, και ζητήσατε να σας δοθεί ως χάρη άνθρωπος φωνεύς, ο Βαραβάς. 15. Αυτόν δε ο οποίο όχι μόνον δεν αφήρεσε κανενός την ζωή, αλλά είναι ο αρχηγός και αίτιος της πνευματικής μας σωτηρίας, αλλά και αυτής της φυσικής ζωής μας, τον εφωνεύσατε. Ο Θεός όμως ανέστησε αυτόν εκ νεκρών και του γεγονότος αυτού μάρτυρες ή μεθαϊμίσει η αποστολή του. 16. Και με την πίστη που έχομεν στο όνομά του, εθεραπεύσαμεν αυτόν τον οποίο βλέπετε υγεί και τον οποίο γνωρίζετε ότι είτε οχολό. Το αυτόν τον εκδινετή του χολών εστερέωσεν στα πόδια του το όνομα του Ιησού. Και η πίστη, η στην οποία μα στηρίζει αυτό για τη διδασκαλία του και τη χάρητό του, έδωκεν στον χολό αυτόν την τελείαν και ολοκληρωτική αυτήν θεραπεία που συνετελέστε εμπρό στα μάτια όλων σα. 17. Και για να έρθω αδελφοί σε εκείνα που πρέπει να γίνουν τώρα από εσά, ήξερα ότι εξαγνία, επειδή δεν εγνωρίζατε ότι αυτό είναι ο αρχηγό τη ζωή, επράξετε κι εσείς καθώς και οι στο σα το έγκλημα του να τον σταυρώσετε. 18 Ο Θεό όμω, με τον σταυρικό αυτόν θάνατον, επραγματοποίησε τελείω εκείνα τα οποία διακήρυξαν εκ προτέρου διαστόματο όλων των προφητών του, προαναγγείλαστο ότι ο Χριστό θα υφίστατο παθήματα και θάνατων σκληρών. 19 μην νομίσετε όμως ότι επειδή δια της πράξωσας αυτή εκπληρώθησανε προφητείαι, είστε ανένοχοι και ανεύθυνοι για αυτό το οποίο νεκάματε. Η ενοχή σας είναι μεγάλη. Μετανοήσατε λοιπόν και με συμπεριφοράνες το εξής ενάρετον, γύρισατε οπίσω πλησίων του Θεού, εγκολπούμενοι δια της πίσω των Ιησούν για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. 20. Μετανοήσατε και επιστρέψατε... Δια να επιβλέψει εσά πλήρης ελαίους ο Κύριος και δια να σα έρθουν από των εξευμενισμένων πλέον προσωπών Του κερία να ψυχείς από τα στυλιβεράς περιπετία σας δια της απολαύσεως των ευλογιών της Νέας Διαθήκης και δια να σα αποστείλει πάλιν σωτήρα και λυτρωτήν των Ιησούν ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί να είναι η δικό σας Μεσσίας. 21. Μην περιμένετε όμως τώρα να τον είδετε πάλιν με τα σωματικά σας μάτια όπως τον εβλέ διότι αυτόν τον Μεσσύαν και Χριστών δεν πρόκειται να τον δεχθεί ω κοσμικό βασιλέα η Γη όπω τον φαντάζονται σύμφωνα με τα των αντιλήψει οι ομοεθνεί μα. Αλλά πρέπει σύμφωνα με τα προφητείας να υποδεχθεί αυτόν ο ουρανό. Και θα μείνει εκεί δοξαζόμενο έω ότου έλθουν οι χρόνοι κατά του οποίου θα ανακαινιστούν και θα αποκατασταθούν τα πάντα. Περί των χρόνων δε αυτών και του ανακαινισμού των πάντων. Ελάλησε ο Θεός διαστόματο όλων των Αγίων του Προφητών από παλαιοτάτων χρόνων. 22. Ναι, διαστόματος όλων των Προφητών. Διότι ο Μέν Μωυσής είπε προς προπάτορας μας ότι η προφήτην θα σα αναστήσει Κύριος ο Θεός σας από τους αδελφούς και ο σας όμοιον προς εμέ, νομοθέτην δηλαδή και με ως εγώ. Αυτό έχετε καθήκον να επακούετε όλα όσα θα σα είπη. 23. Ο οποιοσδήποτε δε δεν υπακούσει τον προφήτην εκείνον, ορισμένος αυτός θα εξαφανιστεί από το μέσον του λαού του Θεού. 24. Αυτά είπε ο Μωυσής. Και όλοι δε οι προφήτες από τους Σαμουήλ και έπειτα όσοι ελάλησαν προς τους πατέρας μας, αυτοί και προανήγγυλαν τα σημέρας αυτάς σευτυχούς βασιλεία του Μεσίου, κατά τα σοποίες οι κακοί θα τιμωρηθούν οριστικώς και οι δίκοι θα ταμιφθούν. 25. Σι είστε οι απόγονοι και κληρονόμοι των προφητών, και η δική σα είναι η προφύτε καθώ και η διαθήκη την οποία συνήψε ο Θεό με του προπάτορά μα, όταν είπε προ τον Αβράμ και δια του Μεσίου, ο οποίο θα είναι απόγονό σου, θα λάβουν τα ευλογία και χάρτα του Θεού. Όλοι οι φυλαί τη γη. 26. Ισά πρώτον ο Θεό, αφού έδωκε ζωήνι στον δούλων του Ιησού, και δια τη ανανθρωπή σου τον ανέδειξε το ευλογημένο σπέρμα και απόγονό του Αβρά, «Απέστειλεν αυτόν για να σας ευλογεί, εφόσον κι εσείς καταβάλλετε πάσα προσπάθεια να απομακρυνθεί ο καθένας σας από τα σπονιρία σας».